Ο βασιλεύς Κυρμανουήλο Κομνηνός, μια μέρα μελαγχολική του Σεπτεμβρίου, αισθάνθηκε τον θάνατο κοντά. Οι αστρολόγοι, οι πληρωμένοι της αυλής, εφλιαρούσαν που άλλα πολλά χρόνια θα ζήσει ακόμη. Ενώ όμως έλεγαν αυτοί, εκείνος παλιές συνήθειες ευλαβείς θυμάται, και από τα κελιά των μοναχών προστάζει ενδύματα εκκλησιαστικά να φέρουν και τα φορεί, και εφραίνεται που δείχνει όψη σεμνήν ιερέως ή καλογύρου. Ευτυχισμένοι όλοι που πιστεύουν, και σαν τον βασιλέα Κυρμανουήλ τελειώνουν ντυμένοι μες στην πίστη των σεμνότατα.